101,5 FM Στερεό. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον καταχνητή σου.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 Ρε, Αλέξη, θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή με τρελαφώνεις ούλος. Η σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα, είσαι πνευμαστής του σχεδίου Marsha διότι γύρω στους 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές ήθελαν να άξερα, σκέφτομαι μερικές φορές με το μετελήθεινο μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες, σε κόμπα είναι, θα μας αποζουρράνετε τελώς.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι. Είμαστε στον τοίχο και σήμερα στον τοίχο είμαστε στο ράδιο άρτα στους 101,5. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου και θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα περίπου. No. Α λέμε τώρα, Καμιά ωρίτσα περίπου για να ρίξουμε καμιά ματιά στι ειδήσει, στη από τι ειδήσει, πίσω από τις ειδήσεις, γενικά στι θα τα είδατε τα τεχνώμενα και θα τα είδε. Εξάλλου. Και ο καθένα ε, θα έβγαλε τα συμπεράσματα του σίγουρα για όλη αυτή την κατάσταση, η οποία εξελίσσεται τώρα τρει 4 μέρε για να προστατεύσει όπως ε, μας λένε όλη τη δημοκρατία του Κυρία μου και κύριέ μου φαντάσου τώρα λέμε κάνε ένα σενάριο σου με το μυαλό σου μία στο εκατομμύριο μία στο εκατομμύριο λέμε τώρα να μην ε, έχουν ε, στοιχειοθετήσει Αυτά όλα, όπως θα έπρεπε και τη συνέχεια ε, μπορείτε να τη φανταστείτε όλοι. Λέμε τώρα μία στο εκατομμύριο έτσι, στο δίσεκατομμύριο Βέβαια, από όλον, από όλον αυτό το νοριμαγδό και τους παλαμακισμούς και τα πανηγύρια <Το> ανακύπτουν και ορισμένα δικά μας ερωτήματα, αλλά <Το> και τι έγινε αν ανακύπτουν. <Το> Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, εντάξει, τους κατηγορούνε ότι είχαν συμμετοχή στο ίδια πράξαν τέλο πάντων, το φόνο του Πακιστανού και την επίθεση στους Αιγύπτους ψαράδες ο φόνος του Πακιστανού αν δεν με απατάει η ασθενής μου είναι τώρα πόσο κλείνει ένα-δυο χρόνια πως είναι δυνατόν δηλαδή να έχει στοιχειοθετήσει έγκλημα και μετά να δίνεις ε, την άδεια πως το λένε αυτό το πράγμα να, να γίνουν βουλευτές ή άλλοι ξέρω εγώ πως είναι κανένα μπορεί να μας εξηγήσει και <Τι> άλλα πολλά αλλά θα δούμε διότι και το πόρισμα του Αντισαγγελέα Βουρλιώτη για τη Χρυσή Αυγή Μπορεί να λέει ακριβώς τι πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή Αλλά αυτό το, το πρέσβευε και όταν κατερχόταν στις εκλογές σε χρόνια Δηλαδή τώρα τα ανακαλύψαν όλα αυτά Τώρα τα ανακαλύψαν όλα αυτά Ή ήταν εκείνο που τους έκανε να μην τα βλέπουν Πολύ Λοιπόν, που λες λινάρα μου, τι είναι αυτό δηλαδή, αυτά δεν μας λέει η... ο αντισαγγελέας. Αυτά που πρέσβευε λέει, που πρέσβευε Χρυσή Αυγή, δεν τα πρεσβεύει τώρα αυτές τη... Μετά το θάνατο του Φίσα, Τι χρόνια τα Τα πρέσβε Πώς έπαιρνε αυτά τα Πώς τα λένε έπαιρνε, τα... τα διαβατήρια Πώς τα λένε Ωραίστε παρακαλώ Ναι, καλυτερήμενοι, θα σου πω, Να σου πω, θα σου πω Έτσι, έτσι, τι παράσταση είναι εκεί Έχεις αστείας σου δεν ψάχνει να τα παγκόσμια, θα σου πω. τον ήχος και φως. Τίχος και φως. και φως. ναι. ούτε πώς τον... Πώς λέγανε κάποιος το σκυλοφίδι που έκανε τα... Τα σπίτια μου, το τους άλλους. ούτε αυτό δεν μπορούσε να κάνει. Τέλο πάντων, να σου πω τώρα, έλα. Καλής ημέρα. Ευχαριστώ, καλής ημέρα. Αυτό είπα στην αρχή. Ε, εντάξει, ως καλλιτεχνική εκπομπή δεν μπορούσα να... Αλλά, α... Λέω, ρε παιδί μία στο δισεκατομμύριο. Μία, λέμε. Μία, μία στο δισεκατομμύριο. Φαντάζεσαι να μην είναι στοιχειοθετημένο. Διότι εδώ δεν έχουν να κάνουν με ένα ανθρωπάκο που πιάσανε τα τζάμπο και του ρίξανε... Πόσα του ρίξανε με αναστολή, έτσι. Έχουν να κάνουν με ένα... Αυτοί το κάρανε. Πολιτικό κόμμα, το βάλαν μέσα στη δημοκρατία του, το κάνανε. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με... με έναν ανθρωπάκο, τον οποίο μπορεί να τον συνθλίψει η, η αδέκαστο η δικαιοσύνη. Και αυτή, αυτή είναι η καλλιτεχνική άποψη, ε, φίλε μου, ακροατή τη εκπομπή. Λέμε μία στο δισεκατομμύριο. Φαντάζεσαι τώρα οι δικηγόροι του, οι υποστηριχτέ του, το σενάριο, όλα αυτά να μην είναι στοιχειοθετημένα όλα αυτά. Θέλει να βάλει με το μυαλουδάκι σου τι θα γίνει. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στον Βουλιότι, το... τον κύριο Αντισαγγελέα, ο οποίο έβγαλε ένα απόρισμα και μας λέει τι πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή. Μα κύριε Βουλιότι, μου, αυτά πρέσβευε και πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια και πριν τρία χρόνια, και όταν ήταν 0,2% δεν άλλαξε τίποτε. Τι δεν ξέρατε δηλαδή. Τι δεν ξέρατε που κάνουν ρεπορτάζ τώρα, βγαίνουν από το YouTube, παίρνουν ό,τι έχουν ανεβάσει εκεί τα ρωστάκια που παίζουν τους παρτιάτες με την, την κυταρέτηδα. Κ τα πνδ μ ρ το σύνταγμα που δεν έρθω να το λέει ε. yeah. Ας, το yeah. Yeah. Ωραία, ωραία παρατήρηση μου κάνει εδώ ένας φίλος yeah. τηλεακροατής διότι αν η δικαιοσύνη ήξερε ε, αυτά που ήξερε αυτά που πρέσβευε Χρυσή Αυγή που τα ξέραν όλοι δηλαδή δεν ανακάλυψαν, δεν ανακάλυψαν χθες τη Χρυσή βγήκε και την Αμερική η, η δικαιοσύνη συμμετείχε σε, στο να σύρθουν εξέρωγου 7-8 πόσο δακατώ, του ελληνικού λαού 500.000 ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή δημοκρατικά πάντα τώρα λοιπόν κάνουν ρεπορτάζ οι, οι δημοσιογραφάρες ψάχνουν και βρίσκουν βίντεο στο YouTube Όπου ανεβάζουν είπαμε οι Σπαρτιάτες εκεί με την κιθαρίτη, τα... τα αυτά τα, τα, τα πολεμικά τους να πούμε και όλα αυτά Και αυτό είναι ρεπορτάζ Τώρα ανακαλύψαν ότι ο πατέρας του παπά, του Χρυσαυγίτη, του του υπαρχηγού τέλος πάντων του Μιχαλουλιάκου Ήταν... Ε... Ε κολλητός εκεί με τους συνταγματάρχε και η Νέα Δημοκρατία το 2005 τον αποκατέστησε δίνοντάς του τον βαθμό του στρατηγού Τι δεν ήξεραν, όλα τα έξεραν Τι δεν ήξεραν Τι δεν ήξεραν ακριβώς Εξάλλου το βίντεο με τον παπά που κάποιο μίλαγε και σήκωσε τη σημαία της 21ης Απριλίου έχει παιχθεί κατά κόρον στα μέσα μαζικής εξαθλίων Τι ακριβώς δεν ήξεραν Βρήκαν λέει φωτογραφίε στο σπίτι του παπά του Χίτλερ. Σβάστηκε γερμανικά κράτη. Ένα κόλτ. Ένα κόλτ. Α, Είχε και κόλτ <Colt>, το παπά. <συσίλωσαι> ναι. Δηλαδή, τι ήθελα να βρουν στο σπίτι του παπά. Τι αφήσει του, του Γκυβάρα, του Μάρξ, του Έγγελ, του Λένιν. Τι ακριβώ ήθελα να βρουν. <συσίλωσαι> Τέλο πάντων, αυτά δεν είναι. Δεν είναι ειδήσει τώρα, μην, μην αυτοκοροϊδευόμαστε. Γιατί δεν είναι ειδήσει, Γιατί αυτά όλα, όπως σημείωσε και ο φίλος του Ιλλακράτης, But... όχι απλώς τα ήξερα όχι απλώς τα εξέτρεφα. Ξέχασες μωρέ πριν πόσο καιρό πέρασε Δεν τέλειωσε το καλοκαίρι ακόμα Που οι δημοκρατικές εφημερίδες ε, Που τώρα δέχονται επίθεση και τα λιμπάν Και τα λιμπάν σου βγάζανε Λαϊφσταλίστηκες, πρωτοσέλιδα με τις βάστηκε στα μπράτσα και τις γκουμενίτσες Τις παραλίες να πούμε και τις αγιονάρα Να πούμε το Τα ξέχασα αυτά Δεν, δεν έχει περάσει ένα μήνα. Arise that's formed of legends and tales, Under old planes. Old planes that drove me inside the gold home be love. Give me a signal and I will be born at your first home. Night grants me wisdom, cards and thoughts, when the moon is blue And the stars are Μάλλον σωστά, σωστά παρατηρήσα. Ανοίγουν οι φάκελοι οι οποίοι μα ενφέρουν κύριε τηλέκρα μου διότι αννοί όλου του φακέλους και το τι διακύρισαν. Εδώ και μια δεκαετία δημοκρατικά μπουμπούκια αυτή τη στιγμή Σοβαροί υπουργοί τύπου και, και πως τον λένε τον άλλο Βορύδη ε, Νομίζω ότι θα ανατριχιάσεις Αλλά λέμε εγώ επαναλαμβάνω αυτή την μικρή απορία Μία στο δισεκατομμύριο φαντάζεσαι να μην μπορεί να τα στοιχειοθετήσουν Διότι δεν στοιχειοθετείτε ε, το λένε κατηγορία με τον που βρήκες, ε, Στο σπίτι του παπά ασφίσες του Χίτλερ και σβάστικες. Δεν νομίζω ότι στοιχειοθετείται η κατηγορία Δεν γίνεται Τέλος πάντων Παρακαλώ Παρακαλώ, παρακαλώ Πολύ σωστά παρατηρείς ότι από τη στιγμή που δεν θα χάσουν τα πολιτικά του δικαιώματα, αυτοί οι ίδιοι. Καλά ότι υπάρχουν άλλη στην ουρά υπάρχουν, αλλά και για του ίδιου, ε, δημοκρατία με άλλο όνομα και άλλο καταστατικό θα του επιτρέψει να ξαναπάρουν το ποσοστό ή μικρότερο ή μεγαλύτερο από αυτό που πήραν. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώ τη βλέπετε εσεί στη δουλειά. Πέρα από του πανηγυρισμού ε, στι οθόνε των τηλεοράσουν. Τώσω Άννε θα μιλήσατε με κάποιο φίλο σα σε κάποιο καφενεί. Σε με κάποιο γνωστό σας, σε κάποιο σπίτι Δεν διακρίνεται μια παγωμάρα Στον κόσμο ένα, ένα Έτσι στην άκρη του ματιού Ένα πάγομα Δεν είδα και πολλοί πολλούς κόσμο Να πανηγυρίζει Πασοκτσίδες, νεοδημοκράτες Και όλους αυτούς Φορήστε παρακαλώ Α, Είναι Είναι σε Κάτσε θα σου πω περίπου Πιο δίκολο τι μου λες τώρα να Α το δίπολο είπε Δεν κατάλαβα μα μένα αυτή τώρα Γίνεται να ακούσω Μπορείστε παρακαλώ Έλα Καλημέρα Να σου πω Δεν ξέρω Ναι Ναι Δεν, δεν άκουσα τι είπα πριν, αλλά θα το επαναλάβω. Έλα. Ναι. Κάτσε. Να βγάλω στον αέρα. Να στο στον αέρα. Έλα. Λέμε. Και Χαιρετώ για χαρά, γεια Είπα Αγαπημένα μου τηλεκροατή Ότι όλη αυτό το θέμα Απ' την πρώτη στιγμή που έσκασε Το ψιλοκουβεντιάζαμε στα καφενεία στα, Τέλος πάντων στα σπίτια, στο δρόμο Δεν είδα και το πολύ κόσμο δηλαδή. Όχι πολύ κόσμο Δεν δηλαδή έκανα μια παγωμάρα αυτό είπα Οι μόνοι που πανηγυρίζουν Έξαλλα όμως Μιλάμε για έξαλλους πανηγυρισμούς είναι η τηλεοπτική ε, δημοκρατία η οποία πάντα έδινε χώρο ε, στη Χρυσή Αυγή όταν τη χρειαζόταν. Τέλο πάντων, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα και εφόσον, ε, Όπως μα είπε και ο επί τη δικαιοσύνη κύριο Αθανασίου, θα υπάρξει δίκαιη δίκη, θα αναμένουμε και τη δίκαιη δίκη. Όμω, εγώ τώρα αρρωστάκι τώρα, καταλαβαίνει, έκατσα και παρακολούθησα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα όπου μίλησε στη λαοθάλασσα των νέων είχε γιορτή ο κύριος Τσίπρας της νεολαίας δεν θα αναφερθώ στα πολλά που είπε θα αναφερθώ σε μια αποστροφή της ομιλίας του όπου είπε το εξή καταπληκτικό την ώρα που έπλεκε το εγκόμιο του Παύλου του Φίσα ε, το, κάποιος του γράψει εκεί ποιητικά ο παύλο τη αντίσταση, ο παύλο τη ε, ε, αντιφασιστική είναι αυτά όλα Είπε το εξή καταπληκτικό ο Αλέξης μας λέει, Δεν έχουμε όρεξη λέει, από τη μέρα της δολοφονίας Δεν έχουμε όρεξη λέει, να γιορτάσουμε ε, Μείνε λίγο εκεί Δηλαδή η όρεξη για γιορτές Τους κόπηκε τη μέρα της δολοφονίας του Παύλου του Φίσα Την προηγούμενη είχαν όρεξη για γιορτές Με, με 4.000 αυτοκτονίες Μόλη αυτή την κατάσταση Είχαν όρεξη για, για γλέντια και για, και για χορούς Αυτό εξάλλου απέδειξαν και έξω από την ΕΡΤ Εντάξει, Αυτό απέδειξαν και σε, εντόπιες, σε εντόπια πανηγυράκια που κάνουν και αλλού Δηλαδή είναι, είναι τραγικό να ακούσει έναν νέο άνθρωπο Να σου λέει ότι του κόπηκε η όρεξη από την ημέρα της δολφονίας του Παύλου Φίσα. Δηλαδή ο άλλος που, που φούνταρε από τον Πέμπτο Μεγάλε δεν είχε ψυχή δεν ήταν ανθρώπινο όν, τι ήταν. Ο καρκινοπαθής που τρέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι ανθρώπινο Το παιδάκι που θα πάει στο σχολείο αύριο και θα, θα τουρτορίζει και θα λιποθυμάει πάλι από την πείνα χειμώνα βλέπει. Δεν είναι ανθρώπινο Εκείνη τη μέρα σου κόπηκε το... η όρεξη για τα, για τα γλέντια. Τα <Και> παιδιά θα, προ... θα προέτρεπα αυτού τουλάχιστον που του γράφουν του λόγου να σκεφτούν λίγο πιο ανθρώπινα ή όχι πιο λίγο ανθρώπινα δεν είναι τώρα ομιλία αυτή από ένα νέο άνθρωπο που γύρω του συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα να, να απευθύνεται, υποτίθεται σε νέους οι νέοι από κάτω τους είδατε ποιοι ήταν κάτι αλήθωροις γριές και κάτι άλλοι τέλο πάντων να απευθύνεται να πούμε σε, σε λαοθάλασσα και να τους λέει αυτά που τους λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πολλά γενικώ στην Ελλάδα ενά που γίνονται γίνονται πράξη και όλα αυτά γίνονται δημοκρατικά. <Συσίλια> Συσπρωθήκαμε, λέει ο Σαμαράς, δίπλα στην κυβέρνηση να πατάξουμε το φασισμό. Εσύ τώρα συσπυρώθηκες δίπλα στην κυβέρνηση και πάταξες το φασισμό. Σύ που με τώρα κάπου εκεί στη... σε ένα ραδιάκι, αν με <Συσίλια> Είμαστε όλοι πια φιλοκυβερνητικοί, διότι όπως μας έγραψαν και μεγαλοδημοσιογράφοι, μη και είσαι αντίθετος σε οτιδήποτε σου κατεβάζει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και η παρέα τους Είσαι εχθρός της πατρίδας ορίστε παρακαλώ Καλή σου Α, πολύ καλό Αυτά θα πούμε τώρα Αυτά θα πούμε τώρα Αυτά θα πούμε τώρα ναι. Τώρα, ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Η απορία σου, αγαπημένη μου φίλη, δεν είναι απορία. Νιώθει το πετσί σου αυτά που συμβαίνουν. Όλο αυτό το μπροστά το πανηγύρι. Εντάξει, το πανηγύρι και του κόπηκε και του αλέξει το, Αλέξη, το... Η όρεξη για γλέντια. Όλα αυτά, ναι, τα καταλαβαίνουμε. Και πίσω όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είναι εντελώ διαφορετική. Τώρα, τώρα θα μπούμε στην πραγματικότητα εντός ολίγου Αφού γίναμε φιλοκυβερνητικοί Και όλοι μαζί σπυρωθήκαμε δίπλα στην κυβέρνηση Και πατάξαμε το φασισμό <Κι> Κατάλαβες Θα κάνουνε λέει έρευνα Πρόσεξε τώρα εδώ Ξεκίνησαν τα πανηγύρια Παρακαλώ καλά μου λέει εδώ αύριο ξεχνάς μου λέει το δεκαετία του 80 έτσι και δεν ήσασταν πασόκηστο να τη πατρίδα δεν παίζονται τα παιδιά τα έχουμε πει από παλιά Αυτή, μπορείς να τους κάνεις ό,τι θέλει στην επικοινωνία δεν παίζονται δεν παίζεται η σχολή αμερικάνικης στην επικοινωνία <ΤΤΤΧΙ> κατάλαβες <ΤΤΧΙ> διότι πια με το, αυτό τον αντιναζισμό <Τ´ blown> ό,τι και ε, ε, ε, αν έχεις αντίθετη άποψη στο παραμικρό θέμα είσαι να πια διότι εδώ τώρα να περάσουμε, στα... να περάσουμε τώρα στην πραγματικότητα Άϊτε να περάσουμε στην πραγματικότητα Μπορείστε παρακαλώ Έλα Μουσική Να καλά εντάξει Έγινε, έγινε, θα λέμε Έγινε θα λέμε Ιρεμήστε, ηρεμήστε, γεια, γεια Λοιπόν, αυτά είπαμε και στην αρχή Εδώ τώρα λοιπόν περνάμε στην πραγματικότητα Κοίταξε να δεις τώρα να πω ε, Αυτά που περνάνε πίσω από όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο στείνουνε και τους πανηγυρισμούς Είναι σοβαρά βέβαια, έτσι ο... Η βόμβα που βάζουν στα θεμέλια του δημοκρατικού κοινοβουλευτισμού Είναι Πολύ μεγάλη Κοίταξε να δεις τι κάνανε Με ειδική νομοθετική διάταξη Που δεν θα μπορεί το οποιοδήποτε κόμμα Να παραιτηθεί από τη βουλή Για να προκαλεί ε... εθνικές εκλογέ, Συνεχίζουν το... Δηλαδή κάτσερε ρε μεγάλε Αύριο πες ότι θέλει να παραιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Για τους λόγους του. Γιατί δεν αντέχει άλλο Ο ΚΚΕ ξέρω το Πασόφ, Δημοκρατία. περνάνε ειδική νομοθετική διάταξη που δεν θα μπορεί το οποιοδήποτε κόμμα να παραιτηθεί από τη Βουλή για να προκαλεί εθνικές εκλογές επίσης προωθείται ε, τέτοια νομοθετική διάταξη πως τη λένε νόμος ξέρω το πως το λένε να ψηφίσουνε να λειτουργεί η Βουλή όχι με 300 αλλά με 200 βουλευτές χωρίς συνταγματική αναθεώρηση απλά με εκλογικό νόμο αυτά τα κάνουνε τους δημοκρατικούς καιρού. Αυτά είναι τα απλά που κάνουν του δημοκρατικού καιρού. Διότι η καθημερινή τους πρακτική δείχνουν ότι μόνο δημοκράτες δεν είναι. κατάλαβες, Αυτά είναι τα οποία τώρα ε, όπως είπε και η φίλη. Ορίστε παρακαλώ. πολύ απόλυτο δίκιο φίλε μου Όταν τα έλεγε αυτά η τώρα για τους 200 βουλευτές πριν χρόνια Εντάξει κάποιοι τό, μες στη δημοκρατία διαφωνούσαν κανένα άνα. Τώρα τα περνάνε όλα Με την απειλή και το φόβο όλες αυτές τις κατάσταση, Τα περνάνε όλα και κάνουν ό,τι θέλουν Είπαμε, είπε κουβέντα αντίθετη Είσαι ναζιστής Είσαι φασίστα, Είσαι, είσαι, είσαι, χίλια είσαι Θα κάνουν λέει έρευνα για μπλοκ που υποστηρίζουν το φασισμό και εμέσως τη Χρυσή Αυγή Διότι πρόσεξε Παρακαλώ Έλα Γεια σου Λοιπόν αυτά περνάνε που λε. Λοιπόν, θα κάνουν λέει έρευνα για blogs Διότι αν έχει αντίθετη άποψη Από την Σαμαροβενιζελοκουβελική Ξέρω εγώ όλων αυτών Υποστηρίζει τη Χρυσή Αυγή <laughs> Μην και πεις κουβέντα εναντίον τη χρυσή αυγή <laughs> Τέλειος oh. ε, Συγγνώμη εναντίον αυτονός Παρακαλώ oh. Παρακαλώ Παρακαλώ δεν απαντάει το τηλέφωνο να, Κάτι έγινε παιδιά Ξαναπάρτε Παρακαλώ Παρακαλώ Νομίζω ότι κάποιος κάνει πλάκα Παίρνοντας τηλέφωνο δεν θέλει να μιλήσει Κάνει πλάκα φίλε Δεν έχουμε καμία ε, Καμία Πώς τη λένε Κάνε μας πλάκα ρε παιδί μου Λοιπόν μη και διεκφραστείς ε, Ενάντια σε ό,τι κατεβάζουν οι φιλοκυβερνητικέ αυτές ε, ιστορίες Είσαι ε, όπως είπαμε φασίστας και λυπάν και ταλιμπάν Κυρία μου κυρία μου Μετά τη συνάντηση που είχε ο Μπένι με τον Σαμαρά Μετά από όλη αυτή την ιστορία και το πανηγύρι Κρατήστε αυτό που είπε Σύντομα θα καταδεθεί στη Βουλή το νέο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που όμως θα περιλαμβάνει και διατάξεις ευρύτερα για την προστασία της δημοκρατία. Τι λέγαμε λοιπόν; <Τι> Θα περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία της δημοκρατία. <Τι> Οπότε αυτές οι διατάξεις καταλαβαίνεις τι θα λένε. <Τι> Τέρμα τελείωσε. Δεν έχεις, δεν έχεις χώρο να σταθείς εάν έχεις την παραμικρή αντίθετη άποψη με όλους αυτούς. <Τι> Τελείωσες. Παρακαλώ! Ερώτημα φίλου. Από πότε η δημοκρατία χρειάζεται διατάξεις για να προστατευθεί; Και ποιος την έφτασε τη δημοκρατία στο χάλι που την... Ε, για να χρειάζεται διατάξεις. Κάτσε. Είναι και αυτό το ερώτημα. Ποιος την έφτασε τη δημοκρατία εδώ που την έφτασε Και σε τελική ανάλυση όλο αυτό το οποίο ε, λειτουργούν αυτοί εδώ τόσα χρόνια είναι δημοκρατία Λέμε ρε παιδί μου βάζουμε και εμείς τα ερωτήματά μας Βάζουμε και εμείς τα ερωτήματά μας Παρακαλώ Σωστά λες, σωστά σημειώνει εδώ ο φίλο. Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος ενός κόμματος Όπου με 5-6% αυτή τη στιγμή μα κυβερνάει Ναι. Λέγαμε για την ε, ιστορία του ότι αν ε, είσαι αντίθετος, λέγαμε για την ιστορία ότι διατάξεις χρειάζεται η Δημοκρατία σύμφωνα με τον Μπένι για να προστατευτεί ε, και τόσο καιρό που η Δημοκρατία δεν είχε διατάξεις δεν, δεν προστατευόταν, αλλά πέρα από αυτό το θέμα είναι ότι ε, αγαπημένη μου Ελληνάρα ποιος την έφτασε τη δημοκρατία στο να χρειάζεται διατάξεις για να προστατευτεί; Πήραξε κανένα τη δημοκρατία ή τι φτιάχναν τη δημοκρατία στα μέτρα τους; <σομίως> Διότι πανευρωπαϊκά <σομίως> φαίνεται φαίνεται καθαρά <σομίως> ότι ο ναζισμός κίνημα στην Ευρω... πανευρωπαϊκά. Δεν είναι αποτέλεσμα των ε, ουσι, μνημονίων και όλα αυτά που μας πρασάρουν εδώ. Τον, ε, οι εκλογές στην Αυστρία έδειξαν ότι το Ακροδεξιό Εκθνικιστικό Κόμμα πήρε 21%. Θα μου πεις Αυστρία είναι εκεί, τι θα έπαιρνε. Τι θα έπαιρνε. Και βέβαια, ο, σε μια χώρα, σε μια χώρα... Μπορείστε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Το... Αυτά ξεχνιόνται Ξεχνιόνται Κύριε Τηλεακροατά μου mm -hmm. Το ποιος ήταν ε, Η Νέα Δημοκρατία με mm -hmm. Και τι κάνανε οι μπαμπάδες τους, Και όλα αυτά τα πράγματα Τώρα εκείνο που πουλάει είναι ότι ο πατέρας του παπά Ήταν ποντικός Και τον έκαναν αντιστράτηγο το mm -hmm. Αυτά όμως Είπαμε Ότι ουσιαστικά δεν είναι τα πραγματικά προβλήματα Του λαού τα πραγματικά προβλήματα του λαού που στενάζει είναι τεράστια, είναι τεράστια και σε αυτά δεν δίνει κανένας σημασία. Διότι σε μια ευνομούμενη χώρα που δεν, δημοκρατική, που δεν χρειάζεται διατάξεις για να προστατευτεί η δημοκρατία της, οι επενδυτές έρχονται μόνοι τους να κάνουν επενδύσεις. Δεν, μπορεί, δεν χρειάζεται να πάει ο Σαμαράς στην Αμερική, στον Ντουμπάι, στον Τουμπουχτού να, να τους παρακαλάει για την... Να έρθουν να κάνουν επενδύσεις. Και να έρθουν να κάνουν επενδύσεις πού Σε, σε πού yeah. Σε μια χώρα στην οποία δεν κυκλοφορεί τίποτα. Yeah. Φράγκο, φράγκο. Τσακιστό δεκαράκι. Ορίστε. Είναι οι γαλλικές μου καταβολές. Λίσαξες με το δίκολο. Λίσαξες. Λίσαξες. Βέβαια, βέβαια. Die yeah. ναι, ε, θα... in my nom baats Διάταξη. Δηλαδή τι μου φύγει τώρα, περίπου. Μ' αρέσει τώρα, κοίτα να δεις τώρα, Με ρώτησε αν υπάρχουν στεγάνα. Κοίταξε, θυμάσαι μέχρι προχθέ που ε, όλοι χρησιμοποιούσαν τη ρίση του Μπακογιάννη στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εγώ έλεγα φυσικά δεν υπάρχουν αδιέξοδα, διότι η ίδια η Δημοκρατία είναι από μόνη τη αδιέξοδο, έτσι όπω την κατάρτισαν. Oh no. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Mm -hmm. Μέχρι προχθέ λοιπόν η, στη Δημοκρατία δεν υπήρχαν αδιέξοδα. Χρησιμοποιούσαν όπου να ανοίγε, άκουγε αυτό. Τον οποιοδήποτε. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και να σα πω και ότι τι είπε ο ελίτης και τι είπε ο Σοκελιανό και τι είπε εκείνο. Τώρα λοιπόν δεν το χρησιμοποιεί κανένα αυτό. Τώρα χρειάζονται διατάξει για να προστατεύσουν τη δημοκρατία. Λέβαια. Διότι μάλλον είχα δει κι εγώ εκείνη την εποχή που του έλεγα ότι η δημοκρατία σα είναι η ίδια ένα αδιέξοδο έτσι όπω την καταντήσατε. Yeah. Η δημοκρατία δεν μπορεί να έχει διατάξεις Αλλά μπορεί να έχει διαταγές yeah. Πώς θα γίνει τώρα Είπαμε είναι μια δημοκρατία Είναι καινούργια εφεύρεση αυτή η δημοκρατία ρε παιδί μου. Είναι καινούργια εφεύρεση σε είπαμε λοιπόν, σε μια δημοκρατία ευνομούμενη Δεν χρειάζεται να πας να παρακαλέσεις Να πέσεις στα γόνατα επενδυτών Για να έρθουν στην Ελλάδα Αι και να έρθει ο επενδυτής στην Ελλάδα Όπως λέγαμε Τι ακριβώς να επενδύσει Και πώς ακριβώς να τσουλίσει η επένδυση του Α θα έρθουν οι ξένοι εδώ να κάνουν τζίρο ε? Ναι, εντάξει, λέμε ρε παιδί Λοιπόν εκτός των άλλων που μας είπε ο Αλέξης στην ομιλία του μας υποσχέθηκε ότι η ΔΕΗ θα είναι δημόσιο πια και θα δώσει δωρεάν ρεύμα σε 300.000 φτωχές οικογένειες 300.000 φτωχές οικογένειες πρόσεξε τώρα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης όπως μας, έτσι όπως μας το είπε 300.000 οικογένειες έτσι έχουν δεν έχουν ρεύμα αλλά απ' την άλλη το πραγματικό αυτό πρόβλημα, δεν στέκεται κανένας. 300.000 χάνικο κυριά θα πάρουν ρεύμα α, τώρα που ζητάει εκλογές επειδή δεν αντέχει άλλο ο κόσμος ο Αλέξης και η ΔΕΗ θα τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο. Τέλειωσαν τα θέματα, περιμένετε λίγο τώρα, ο νούπο τελειώνει η ιστορία. Και εσείς 300.000 οικογένειες είναι χοντροί ψήφοι, έτσι. Το δυναμία του δίνουν. Και θα έχουν από δύο ψήφους. και βάλε, τι, μόνο δύο ψήφους θα έχουν. Και τελευταξύ ο Αλέξης αλτάρει από εδώ, σαλτάρει από το σχέδιο Μάρσαλ. Πάει από εδώ, του Τζάβες, πάει από εκεί, έρχεται από την άλλη. Τώρα, μετά τις τα προσκυνήματα που έκανε εκεί στον Αγιασμό και φύλαγε τον παπά τώρα μας λέει, μας διάβασε το, στο λόγο του και την το λόγο του Μητροπολίτου Σισανίου ο οποίος ήταν εναντίον της Χρυσής Αυγής ε, τον άλλο το λόγο που ταλουνού του του Μητροπολίτου που είναι υπέρ της Χρυσής Αυγής δεν το διαβάζει, μόνο τον ναι, αξίζει το σεβασμό μας λέει ο Σισάνιος τι είναι ο Σισάνιος ρε παιδιά. Βουα, θα είναι μεγάλο, μεγάλο προσώπατο αυτό ο Σισάνιος για να τον χρησιμοποιεί τώρα, να τον έβαλαν εκεί στο Ναλέξη ε, τα λόγια ενό ανθρώπου που αξίζει το σεβασμό μα. Μάστα, μάστα. Είναι Μητροπολίτη ε, Μητροπολίτη Θησανίου. Α, όχι, δεν είναι ο Σισανίος Μητροπολίτη. Είναι Μητροπολίτη Σισανίο Πάβλος είναι ο Μητροπολίτη. Α, δεν, δεν τα γνωρίζω καλά αυτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα... Είναι ο Μητροπολίτη Θησανίου Παύλο. Όχι ο Μητροπολίτη Θησάνιο. Μην μπερδευθούμε τώρα, επειδή δεν ξέρω εγώ καλά αυτά Ο Μητροπολίτης Παύλος Σισανίου Πού είναι το Σισάνιο Είναι το Σισάνιο πάντα Αφού το ο Αλέξας και τα σκυλιά δεμένα Βέβαια, να πάμε και σε εκείνο που μας είπε η φίλη εδώ Στην ε, πεζή πραγματικότητα Εκτός από αυτά που ζητάει η Τρόικα 18.000 Έλληνε θα χάσουν τα χωράφια τους γιατί από τις ιδιοκτησίες τους θα περάσει ο αγωγός ΤΑΠ Αν δεν τα βρει η κοινοπραξία με τους ιδιοκτήτες θα μπει σε ισχύ ο νόμος περί αναγκαστικής απαλωτρίωσης για έργο δημοσίου συμφέροντος τα έχουμε ξαναπεί αυτά Το 80% από αυτά Ελληνάρα μου είναι αγροτικές εκτάσεις ενώ το υπόλοιπο 20% δεν διευκρινίζουν τι είναι τι ακριβώς είναι τι ακριβώς είναι για πες ακριβώς είναι, Πάντως σημασία έχει ότι για ε, αναγκαστική απαλωτρίωση για έργο δημοσίου συμφέροντος είναι ψηφισμένο αυτό, τα λέγαμε όταν ψηφίστηκε αλλά όπως πάντα δεν έδινε σημασία κανένας και ούτε πρόκειται να δώσει λοιπόν ε, θα τα χάσουν τα χωραφάκια γιατί θα περάσει ο τά και συνεχίζουμε πίσω από τις βιτρίνες 10% περίπου με έωθηκαν οι μισθοί δεύτερο τρίμηνο του 2013 σύμφωνα με τα επίσημα κρατικά στοιχεία που μας δίνει η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρέο Όμως, όμως εκείνο το οποίο δεν μας λένε ειδικά για τους μισθού είναι το, το ότι αυτοί που δουλεύανε ε, αυτοί που δουλεύουν ή αυτοί που βρίσκουν δουλειά σήμερα στι προφορικές συμφωνίες αλλά συμφωνούνε και άλλα πληρώνονται κάτω από το τραπέζι. Yeah. Αυτά δεν είναι επίσημα στοιχεία, είναι όμως η βάρος αυτής της ε, μερίδας των εργαζομένων οι οποίοι λόγω της κατάστασης αναγκάζονται, αναγκάζονται yeah. να βρίσκουν έτσι με ροκάματο. Yeah. Και ενώ όλοι παρακολουθούσαμε, κυρία μου και κυριέ μου, Όλη αυτή την κατάσταση με τα τζιπ Τις κουκούλες εκεί πέρα να πούμε Και τα λιμπάν, και τα λιμάν Να πούμε τώρα να έρθουμε Στο σοβαρό θέμα Που μας επεσήμανε και οι φίλοι Ότι από πίσω κάναν διάφορα Επειδή υπάρχουν τεράστιες Μαύρες τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία Αλλά και αποτύχανε στην, ε, ε, Στις ερεθνήσεις Απειλούνται οι συντάξεις Οι κύριες και οι επικουρικές με καινούργιο ψαλίδι αυτά έκανε η Τρόικα λοιπόν είπαν στα παιδιά εκεί πάλι ρίξαν στο τραπέζι την εισφορά στο τζίρο επιχειρήσεων επιμένουν στη ρήτρα για μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία και αυτή η ρήτρα όπως καταλαβαίνεις μεταφράζεται σε περικοπές που μπορεί να φτάσουν με βάση τα μέχρι αυτή τη στιγμή στοιχεία ακόμη και στο 20% και θα, θα αφορούν Τόσο τις συντάξεις όσο και το ΕΦΑΠΑΑΝΣ. Και όπως μας λένε οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, αν την επόμενη χρονιά δεν καλυφθεί το κενό, θα υπάρξουν και άλλες περικοπές, διότι αυτές τις ρήτρες υπογράφαν οι Σουτήρις. Λοιπόν, και άλλες θα, για να καλυφθεί το κενό θα υπάρξουν τουλάχιστον μέχρι 10% με την καινούργια χρονιά, εκτός από το 20% που είπαμε τώρα. Κατάλαβες? Κύρια, απειλούνται οι ασφα και όσοι καλύπτονται από τα ειδικά μία Αυτά έκανε η Τρόικα την ώρα που εμείς παρακολουθούσαμε τις ε, μεταγωγές και όλα αυτά τα πράγματα και τους πανηγυρισμούς των δημοκρατών, δημοσιογράφων. ενένε ναι, ναι, ναι. είστε παρακαλώ. Λοιπόν συμφωνήθηκε και με την Τρόικα Για τις ομαδικές απολύσεις Όλα αυτά συμφωνούνται Όλα αυτά ε, γίνονται πίσω από το τηλεοπτικό γυαλί Όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που αυτοί ε, παρουσιάζουν Αυτά που παρουσιάζουν στην ε, τηλεοπτική τους δημοκρατία Αυτά κάνουνε. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο Από το να προσπαθούμε να τα βρίσκουμε για να τα μεταφέρουμε και θα μου πεις και τι έγινε για να τα μεταφέρετε. Παρακαλώ. όχι να έχουν αυτά τα δεν πάνε είναι φλάκα μου κάνεις όχι καλημέρα καλημέρα μας τι ζητάτε είναι παιδιά εσείς εσείς έχετε αποσυρθεί εντελώς να τι ζητάτε να πω, ζητάτε όλα μαζί να γίνουν ένα ζητάτε όλα μαζί να γίνουν δεν γίνεται με ένα ένα τα ξεκαθαρίζει αυτά η δημοκρατία ε βέβαια, κυρία μου και κυρία μου, αυτά, αυτά συμβαίνουν και άτε ακούσουμε όλοι μαζί ότι αυτή η μεγάλη φασαρία που κάνει ο θάνατος, που δεν αντέχετε τα είπε κάποιος άλλος πριν πολλά χρόνια, ας τον ακούσουμε, τα λέει καλύτερα, τα λέει καλύτερα από εμάς. Κάτι. Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαό. Κάναμε τον κύκλο μα. Δεν ξέρω πόσε χιλιάδε χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάρματα Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Κι αυτός το Τα μα είπε ο Θανάσης Βέγκος Τα έχει γράψει ο Αγγελόπουλος Αν είναι να πεθάνει Απεθάνει να γιατί Δεν αντέχεται η φασαρία Κυρία μου και κυρία μου Αυτά για Για σήμερα Αύριο θα δούμε Διος ξέρει τι θα φέρει το αύριο Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για την υπομονή σας και Για τις ωραίες παρατηρήσεις Και να ευχηθούμε να είσαστε όλοι καλά πάντα Μα πολύ καλά όμως Γεια και χαρά σας FM Stereo